που θες να βρεις είναι μέσα σου θα δεις είναι το πάθος της στιγμής πάνω στη δρέλα της Γιορτής που συνέχει αφρανάρισε έτσι γεννήσε αφεύγεις αθώς και επιρρεπής Τα αγαπημένω μου το μάτι από τον τελευταίο δίσκο <Καιννη> στις Και σε δύο-τρία λεπτά νομικό που δεν με στο στούντιο Θα το το παίξει και live Μη φοβάσαι την απάτη Μη φοβάσαι το διωγμά Δεν αποφεύγονται τα λάθη Μη σε νοιάζει. δεν πειράζει Είναι ανθρώπινο αυτό Μη φοβάσαι το παλάτι ούτε να τρέμεις στο σεισμό αν είσαι μάγκας να το χτίσεις και μετά ας το γκρεμίζεις είναι ανθρώπινο κι αυτό Συζητάς. Είναι τα ίδια που ξεχνάς Είναι αυτά που τρώνε χρόνο Σε γεμίζουν με φθόνο Κι έτσι δύσκολα αγαπάς Μα δεν γενιέσαι διευθυντής Θα γίνεις μόνο αν σταθείς σε αυτό το κόσμο το γελίο Που το κάθε τι αστείο Μη διστάζεις να το σύνεις κρτι πλώσει, δίνι παρακμή, γρααντί μέ στη μέσ, αγλιάσα τον μέσει με τι παάλα, παασική εται κάθα, Σαν το Βαλετίνο Ρώση Με μπα, μπα στο πάνο μου Καρδιά με καρδιά και το πιάνω μου Μυαλός, Αντολάκη Λουσιάνος Στα Ιταλικά, το Αμερικάνος Κάτω Αμερικάνικο διαβατήριος Στο αεροκράνο και δεν κούτα Με με κατάρες, θα πεθάνω Μα μέχρι τότε, λάβει τα και πρώτα φάει καρότα Μέχρι πότε, θα έχω κεφάλι μου απάνω Λάθω ας το πάρω και χορέψω με το χάρο Μη φοβάσαι την απάτη, μη φοβάσαι τον διώγω Δεν αποφεύγονται τα λάθη, μη σε νοιάζει, δεν πειράζει, είναι ανθρώπινο αυτό Μη φοβάσαι το παλάτι, ούτε να τρέμεις το σεισμό Αν είσαι μάγκας να το χτίσεις και μετά ας τον κρεμίσεις είναι ανθρώπινο κι αυτό Λοιπόν, καλησπέρα καλησπέρα. Τελευταία μέρα της εβδομάδας σήμερα για την εκπομπή Αντοχής» που συναντά την εκπομπή στη χωρί ελληνικό του Θοδαγιά. Εδώ στον διαδικτυακό κόμβο του βλέπω. Δεν ξέρω αν με ακούτε λαχανιασμένο. Αυτό συμβαίνει γιατί μερικές φορές υπάρχει και περιπέτεια. Όταν του καρναβαλιού στην Πάτρα, τα πάντα φέρονται καρναβαλικά, Μέχρι και το δείγμα αφτάσαμε κατευθείαν από Αθήνα ήρθαμε εδώ πέρα στο όμορφο στούντιο του βλέπω ωραία για Καλώς το καλό σας βρήκα χαίρομαι για το Ευχαριστώ. όμορφο ε, το ταξίδι τους για Αθήνα πώς ήταν ο σωστή δρόμος την πατρογορήθησε έταξη δεν δεν μπορώ να πω ότι είναι ο πιο εύκολος δρόμος αλλά Δε, δεν, δεν είναι ότι παίζεις ε, έτσι π Βιντογκέιμα ας πούμε. Θα, ήθε, θα θέλαμε να τραβήξουμε και βίντεο ειδικά αυτές τα πελίτες που είναι όλο μπλε μπλε μπλε μπλε στο βάθος του δρόμου. Το, το κακό είναι ότι μας έσπασο η, η, η, η αλοκαθαριστήρας μας και επειδή έβρεχε σε κάποια σημεία γι' αυτό καθυστερήσαμε και οφείλω να ζητήσω και συγνώμη κιόλας. Αυτά. Λοιπόν, ας μείνουμε εδώ. Και ας κάνουμε ένα διάλειμμα να πάρουμε και μια ανάσα να πιούμε και ένα νερό Ακούγοντας ένα κομμάτι που λέγεται Έχω μια μέρα δροσερή του Δημήτρη Γαρά Από έναν δίσκο που στο το 2009 Αν δεν κάνω λάθος Και λέγεται Και λέγεται ASTV κλειδί με τυραννάς. Είμαι εδώ, τόσα χρόνια εδώ. Παρέφηκα να πολλωμόμε για αυτό που ζω, αυτό που ζω. Και μια λύπη, κάτι μου λύπη, δεν σε μπορώ. Έχω μια μέρα δροσερή. Με στην καρδιά μου τη θλιμμένη Με στην καρδιά μου την καημένη. Εχω μια μέρα δροσερή. Μη μου γελάς, μη μου λες ότι αυτά που θες είναι μεγάλα και αυτά που νιώθω εγώ είναι μικρά. Μη μου λες φορις περά, πως θα πετάξεις, πως θα μαλαξείς, πως θα την ψάξεις για να γίνουν όλα όμορφα μαγικά. Εχω μια μέρα δροσερή. Σε ένα κελί Χωρίς κλειδί σε μια πόρτα Χρόνια τράβαγα και ρώτα Αυτή την πίεση αυτή Έχω μια μέρα βροσερή Μες στην καρδιά μου τη θλιμμένη Μες στην καρδιά μου την καημένη Έχω μια μέρα δροσέρι Όλο με κόβησα γυαλί Μες στη ζωή μου τη θλιμμένη Μια μέρα τη Αν έχει κάθε να ημέρα, αλλά δώσουμε τους γνωστούς εσάς τρόπους επικοινωνίας. Είναι το 261-222-192 το τηλέφωνο μας. Είναι το radiopapakivleipo.org το email μας. Είναι το shoutbox το οποίο μπορείτε να το βρείτε στη σελίδα vleipo.org και είναι το open group μας στο facebook που λέγεται βλέπω Radio Station. Γρήγορα, γρήγορα μας γράφει ο Αλέξης ότι τον Δημήτρη τον θεωρώ ίσον το πιο... Uh, θα χρησιμοποιήσω την έκπραση ακριβώς πως γράφει uh, Γαμάτο νέο τραγουδιστή πραγματικά uh, Ωραία Περιμένουμε και τις δικές σας εντυπώσεις Περιμένουμε και τις δικές σας ερωτήσεις που τυχόν θέλετε να κάνετε στον κύριο Καρά uh, Θοδωρή Λοιπόν, τι, τι να ρωτήσω Εγώ ξέρεις, έχω μεγάλη αγάπη Και όταν είχαμε πρωτομίσει με τον Δημήτρη, το είχα πει γιατί λατρεύω αυτό το κομμάτι από κοντό, αν ξέρω ξέρετε τι κονπέζεται στο χωριό εδώ πέρα. Είναι, είναι λατρεία αυτό το κομμάτι. Να, σκαλιά, ε, ελπίζω μπορώ να το έχουμε λιώσει, ελπίζω να ανεβαίνουν και τα ποσοστά από την αϊπή τη απόδοση. Α πούμε αλήθεια, είμαστε ένα εξάμινο πίσω, πληρώνει ένα πίσω, οπότε σε ένα χρόνο θα δω. Έχουμε λοιπόν μια 12 κοντά πορεία να Σχολήσαμε μουσική από 15 ετών. Από 15. Αυτό τι σημαίνει. Αυτό, κοίτα, καταρχήν άρχισε ω. Επειδή από την Πάτσου μου άρχισε όλο το κόλπο. Ε, εκεί, εκεί έπιασα πρώτη φορά κιθάρα. Ε, ψέματα. 8 χρονών είχα πάει για ένα μήνα ο δύο και από τότε δεν την ξαναπιάσε την Κιθάρα Γιατί φοβήθηκα. Δηλαδή, ε, μου αρκεί που την κρατάς εδώ σήμερα στο Στούνι και <laughs> θα, παίξουμε, θα μπορέσουμε ναι, να πούμε. Στα παίξουμε, θα παίξουμε. Ε, στην Πάτ μου λοιπόν ε, είχα ένα φίλο τον Γιάννητο Σπύρνου που έβγαλε και αυτό ένα δυσικάκι από την λίγα τώρα πρόσφατα. Ε, όπου ήταν εκτοφύλακα, σε ένα ξενοδοχείο να μιλω πολλά. Εκεί τελος πάντων ο, ο Γιάννης μου είχε δείξει δύο, δύο ακορντά και από εκεί και πέρα άρχισε, το, άρχισε και έγραφα τραγουδάκια. Αυτό προσπαθούσε γι' αυτό. Ωραία. Και η όλη την εμπλοκή με την δυσκογραφία πώ ήρθε. Η εμπλοκή με την δυσκογραφία ήρθε το 2000 με του Πάζλ, αφού πρώτα έκανα ραδιώφωνο και προσέγγισα τον ε, το Δημήτρη τον Επόγλου που δούλευε τότε στην EMI δίνοντας του πρώτον στίχους όπου δεν του είπα καν ότι ήταν δική μου είπα ότι εκπροσωπούσα ένα συγκρότημα τώρα να του πω ότι έγραφα στίχους και αυτά γιατί από μια διαδικασία που μου για να τα προβάλλω από ένα που δούλευα τότε το 101 δεν υπάρχει πλέον και έτσι έγινε η πρώτη επαφή. Παραγωγή βέβαια ήταν του Δημήτρη του Επόγλου Τότε δεν έκανε παραγωγές Ακόμα ήταν δημόσιες σχέσεις Στην EMI Τέλος πάντων βγάλαμε αυτό το δίσκο σαν παζλ Το 2000 Εκεί ξεκίνησε το, το πράγμα Μετά αλλάξαμε δεν τους άρεσε το όνομα στην εταιρεία Αυτή είναι η αλήθεια το παζλ Μη είχαν να τα αλλάξω mm -hmm. Τα αλλάξαμε μετά Το κάναμε Vox mm -hmm. Άλλαξε και η σύνδεση της μπάντας Τα συγκροτήματα δεν, έτσι λιώς, δεν Λίγα συγκροτήματα στην Ελλάδα. Αυτά. Μετά τους επειδή, μετά τους βόξ, μετά σε καριέρα. Αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω είναι ότι στο σύντομο βιογραφικό που βλέπω ναι. υπάρχουν πάρα πολλές συμμετοχές και πάρα πολλές συνεργασίες. Αυτό είναι κάτι το οποίο το επιδίωξη ήταν κάτι το οποίο ήρθε αυθόρμητα. Ε, κοίτα, ας πούμε όλα, όλα μαζί Το πρώτο ήταν από την, από την EMI, πρώτη με τον Κότσιρα Ήταν μέσω της EMI, δηλαδή είπαν να το κάνουν πιο δυναμικό το δίσκο Και είπαμε ένα κομμάτι μαζί με το Γιάννη τον Κότσιρα Μετά κάποια πράγματα τύχανε, κάποια πράγματα τα επεδίωξα Όσο επιτοπλή ήταν κάποια τραγούδια που είχα γράψει Και δεν τα άκουγα με τη δική μου φωνή Ε, δεν τα άκουγα με τίποτα. Δηλαδή ε, ας πούμε, το κομμάτι που ράψει και έχει τραγουδήσει του Κωστόσα Μακεδόνα, σε τα όνειρά σου απεργούν Δεν το άκουγα με τίποτα με τη δική μου φωνή. Επίσης ε, το κομμάτι η τύψης με την παρέα του Διάφορα τραγούδια που έγραφα και δεν τα άκουγα με τη δική μου φωνή. Οπότε δεν Δεν τα, φωνή, δεν, τα, δεν, τα δεν τα άκουγα στο μυαλό με τη δική μου φωνή και Ε, ναι, ναι, ναι Ειδικά, ναι, ειδικά μερικά τραγούδια περισσότερο Αλλά τραγούδια λιγότερο Αλλά γενικά ναι, αισθάνομαι δικαιωμένος Δηλαδή με την αρετή και τη μέτωλη που είπαμε, με την ποφήλιο το, Τη στρογγυλή φωτιά Θα το ακούσουμε και συνέχεια και τα δύο κομμάτια ναι, ναι. Είναι... Ωραία, ας κάνουμε μια παύση εδώ βέβαια. Και ας ακούσουμε το επειδή Γιατί εκτός από τις μικρές ιστορίες Χώρο πρέπει να δώσουμε και τραγούδια Βέβαια, βέβαια. Ωραία. Πάνω από Κιώ αυτό Ετέω να Έχω την ανάγκη και τα πρέπει κανένας Αέρας θα αφησάει τον πρόσωπό μου διαρκώς Ελεύθερος θα είμαι και θα νιώθω σαν Θεός Δεν θέλω να σε θυμάμαι Και δεν με νοιάζει αν τη μόνος θα με Θέλω να σε ξεπεράσω μα θέλω τη μορφή σου θέλω να σε θυμάμαι. Δεν με νοιάζει αν αυτή τη νύχτα μόνος θα Θέλω να σε ξεπεράσω μα πες μου Την μορφή σου αν θα ξεχάσω Την μορφή σου αν θα ξεχάσω Την μορφή σου αν θα ξεχάσω Την μορφή σου αν θα ξεχάσω Επειδή Έκανας και πόνασα su de errores Λοιπόν και μηνύματα συνεχίζετε να στέλνετε και αυτό είναι ιδιαίτερα ωραίο. Πραγματικά συγχαρητήρια λέει ο φίλος ε, στον Δημήτρη. Ε, με έχουν ξενυχτήσει και εμπνεύσει πολλά κομμάτια του. Αυτός εικόνιου κουβέντας φίλε. Α, Δημήτρη ε, ε, είσαι στην Πάτρα για ποιο λόγο. Είμαι στην Πάτρα επειδή με κάλεσε ο Βασίλης Οράλης από το συγκρότημα μονοστάιλ να παίξουμε μαζί ε, και εγώ το είπα ναι και γι' αυτό ήρθα. ήρ Σχέση με την Πάτρα, δεν ξέρω, Έχουμε έρθει παλιά με τους Vox Το 2005-2006 Ήταν και ο... και ο Μάνος Οξιδούς τότε Ήταν και ο Μάνος... Στο κάστρο της Πάτρας Δεν είχα έρθει με το Μάνο Α, δεν, δεν είχα μία έρθει μία. με το Μάνο okay. είχα, είχα έρθει λόγω, λόγω Συνεντεύξεων, δεν είχα παίξει ah, okay. Μας και... είχαν στείλει να κάνουμε Μερικές συνεντεύξεις oh, Αυτό. Ωραία ε μαζί είναι και ο Βασίλης Οράλης από ε, πάρε το Μόνοστάι πάρτε το μικρόφωνο πιο κοντά Βασίλη γιατί δεν ε, γίνεται ε. αλλιώς ο Βασίλης Οράλης που θα έχετε τη δυνατότητα να εκτός από το Live Show Stone Να τον ακούστε και στις δράσεις που τρέχει, το βλέπω τώρα εδώ στην πλατεία τριών συμμάχων Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο 23, 24, 25 Φεβρουαρίου Στο stage που θα έχουμε στήσει εκεί Με συγκροτήματα όπως κάπως έτσι Την Άσια, την Παπαγιανάκη, τον Απόστολο, του Κοκουλάκη Τους Μόνο Style, τους Blitz, τους Σάνα Σου και τους Φλαμαραμπέγκο Βασίλη, για αύριο, τι ετοιμάζετε Λοιπόν, και αύριο θα έχουμε ένα πολύ ροζό. Ευχαριστούμε πολύ και τα Δημήτρη που ήρθε στην Πάτρα. Αυτό θέλω να πούμε. Εννιά η ώρα ανοίγουν οι πόρτες. Που? Το live γίνεται στον μπαρ. Ωραία. Εννιά η ώρα οι ανοίγουν οι πόρτες. Θα παίξουμε εμείς πρώτη μόνο στα η μπάτα μας. Και μετά ο Δημήτρης χάρας μου το και εκεί. Ωραία. Α, Δημήτρη. Α, Καταρχάς, έχω πάρει από μόνος μου την δυνατότητα να σου μιλάω στον Ενικό. Υπάρχει πρόβλημα γι' αυτό? Κάνε ένα, ίσα-ίσα που εγώ από την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε έξω στον στο δρόμο σε συμπάθησα, δηλαδή μου φαίνεσαι πολύ οικία φυσικονομία. Λοιπόν, ωραία. Οπότε αισθάνομαι πολύ καλά και Με, άνετα. Μετράω λοιπόν έναν, δύο, τρεις, τέσσερις. Ναι, τέσσερις. να τους τέσσερι Και γιατί... τέσσερις με μπάντες, 8. Ωραία, γιατί είναι έτσι αυτό το ερωτηματικό Μπορείς να τους πεις και, και τέσσερις Γιατί ο ένας πο, πο, Έχω ξεχάσει δε, το ανοιχτό, χίλια δε, συγγνώμη Δεν μας ενοχλεί, δεν μας ενοχλεί Θα κλείσει κάποια στιγμή Ωραία. Οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε να μιλάμε ε, Λοιπόν, το... ο ένας είναι ο Δημήτρης Καράς Και επειδή που στην ουσία δεν είναι ολόκληρος Είναι μισός ναι. Αυτό Ωραία ε, Υπάρχει μια τελευταία δουλειά η οποία κυκλοφορεί το 2011 Ναι και λέγονται οι σκυζοφρενείς δεν χασμουριούνται σχεδόν ποτέ Πώς πάει αυτό Αυτό βγήκε μόνο σε βινήλιο ε... Αυτό το είδα και ήθελα να σε ρωτήσω πραγματικά για αυτή την επιλογή σου ε, Είδα ότι έχεις κάνει μια εκτύπωση 300 κομματιών Ναι Και πραγματικά ήταν κάτι το οποίο το θαύμασα να σου πω την αλήθεια Η επιλογή σου να μείνει σε βινήλιο έδωσε μια ιδιαίτερη πυραξία, φαντάζομαι στο πειρα Και ήθελα να σε ρωτήσω γιατί ε, το επέλεξε αυτό το πράγμα. Σου... Ήταν, ήταν, δι, ήταν δικός, ας πούμε, θέλω, ήταν ε, ε, επιταγή της εταιρίας στην οποία εκτίποσες; Όχι, όχι, όχι. όχι. Ήταν καθαρά, καθαρά δικό μου και να σου πω την αλήθεια το έκανα κιόλας ε, για λόγους πειραματισμού στον ήχο. Επειδή εγώ διατηρώ ένα στούντιο στην Αθήνα, ένα στούντιο και, και πρόβων... το link που μου έστειλες. Ναι, ε, Κανείς από όλους τους δίσκους που έχω ηχογραφήσει εκεί δεν έτυχε να το βγάλει και σε CD και σε βινήλιο. Ήθελα να δω ένα μάστερ γραμμένο σε ψηφιακή μορφή πώς, πώς, θα θα... πώς θα ακούγεται από αναλογικό φορέα και, και βοήθησε η εποχή γιατί έτσι κι αλλιώς σκέφτηκατε ας τι δεν πουλάνε. Για να, είσαι... για να αγοράσεις κάτι πρέπει να είσαι μερακλής. Οπότε υπάρχουν κι άλλοι μερακλίδες που αγοράζουν βινήλιο. Οπότε σε πωλήσεις είμαστε μια ή άλλη σκέφτηκα. Οπότε, το κάνω έτσι και ας τα ανεβάσω ψηφιακά μέσω ίντερνετ σε ένα καλό γουαύ, ξέρω εγώ αν το θέλει κάποιος σε πολύ καλή μορφή ναι, που έτσι κι αλλιώς δεν θα χα... δηλαδή είτε ακούς γουαύ ένα καλό γουαύ είτε το CD, είναι το ίδιο ναι, είναι ακριβώς το ίδιο είναι ακριβώς. στον ήχο ε, θέλω να σου πω ότι κέρδισα για μένα ένα 30% δηλαδή όταν μου το βινήλιο και βάζοντας η, το μάστερ η, η, η μηχανική του απόδοση δηλαδή εννοείς ήταν ναι, πολύ ναι. καλύτερη ναι, ναι. κέρδισα στον ήχο 30%. Γι' αυτό σου λέω ότι δικαιώνομαι με αυτήν την επιλογή. Και βλέπω ότι στις παραγγελίες που έχω, γιατί πάλι είναι ανεξάρτητη δουλειά, εγώ το, το τρέχω όλο το πράγμα, ε, είναι μια ή άλλη. Ανεξάρτητη παραγωγή γιατί. Ανεξάρτητη παραγωγή. Γιατί πλέον ε, δεν βοηθάσαι κάτι να έχεις μια εταιρεία. Καλύτερα είναι να έχεις ένα γραφείο συναυλιών και να σε βοηθάει να σου κλείσει να παίξει ξέρω εγώ Αθηνών, γιατί όλο το κόλπο εκεί είναι. Εκτός της πόλεις βασικά, όχι εκτός Αθηνών. Δηλαδή, αν είσαι από την Πάτρα, να σου κλείσει να παίξεις εκτός πατρών. Αν είσαι από την Θεσσαλονίκη, εκτός από την Θεσσαλονίκη. Γιατί η εποχή που ζούμε δυστυχώς έχει κάνει το εξής. Ε, μας έχει κάνει τοπικιστές. Επειδή ε, δυσκολευόμαστε λίγο στα χρήματα, δηλαδή να πληρώνουν μεταφορικά διαμονές κάποιος ε, και αυτά, ε, αναγκάζονται τα μαγαζιά να φωνάζουν τοπικές μπάντες να παίζουν και η Θεσσαλονίκη λειτουργεί με τι μπάντα Θεσσαλονίκης, η Πάτρα με τι Πάτρας, η Αθήνα με τι Αθήνας. Αυτό είναι αλήθεια γιατί υπάρχει μια σχετική ευκολία στο να γίνει αυτό το πράγμα. Μπράβο, μπράβο, αυτό. Ε, ωραία. Το και... δικαιολογό απόλυτα που γίνεται είναι η εποχή τέτοια. Γι' αυτό σου λέω καλύτερα να έχει ένα γραφείο που να σε βοηθάει, να σου πει ότι στα τρίκαλα υπάρχει το μαγαζί του Τάδε. Ναι. Να κλείσει εκεί να πα να παίξει, να σε γνωρίσει πόλη. Γιατί αλλιώ πώ θα συγνωρίσει. Θα παίξει στην Αθήνα, ωραία, υποτίθεται η καλύτερη μουσική σκηνή της Αθήνας στον Σταύρο στην Νότου. Ωραία, μία μπάντα θα παίξει 2 3 5 φορές το χρόνο. Και πρέπει να παίξει κι αλλού. Η εταιρεία δεν σε βοήθαει γι' αυτό, ποτέ. Η εταιρεία έστειλε τα CD στους σταθμούς. Ε. Τώρα με τα MP3 και με αυτά έτσι όπως έχουμε ξυπνήσει όλοι και έτσι όπως τρέχουμε, μπορούμε να το κάνουμε και Να το πω πιο απλά, να. οι πειρατείες σκοτρώνουν τη μουσική. Κοίτα να σου πω κάτι, δεν νομίζω ούτε, ακόμη και εγώ το ψάχνω. Δεν μπορώ να σου πω, δηλαδή από τη μία βλέπω ευκολίες, από την άλλη βλέπω ότι χάνονται κάποια πράγματα, κερδίζονται κάποια άλλα, δηλαδή η ζυγαριά πάλι στα ίσια είναι. Ωραία. Ε, τι θα ήθελες να ακούσουμε από τον τελευταίο δίσκο. Ένα κομμάτι το οποίο πιστεύεις ότι έχει ξεχωρίσει εσύ. Πιστεύεις ότι θα ήθελες να το ακούσουμε αρχικά από αυτά τα κομμάτια που μου έστειλες το πρωί ή θα ήθελες να το ερμηνεύσεις με την κιθάρα Κοίτα μπορούμε να παίξουμε το, με την κιθάρα το ταγκό Ωραία Μπορούμε να παίξουμε το ταγκό με την κιθάρα κάπως Λοιπόν Όλα αυτά που θες να βρεις Είναι μέσα σου θα δεις Είναι το πάθος της στιγμής πάνω στην τρέλα της γιορτής Που συνέχεια φρενάρεις Έτσι γενιές εφελείς Αθώς και επιρεπείς η φόρα όμως της γης, στο DNA Άλλη ζωή σε σπρώχνουν να τζογάρεις. Μη φοβάσαι την απάτη Μη φοβάσαι το διογμό. Δεν αποφεύγονται τα λάθη, μη νοιάζει, δεν πειράζει, είναι ανθρώπινο αυτό. Μη φοβάσαι το παλάτι, ούτε να ντρέμεις στο σεισμό. Αν είσαι μάγκας να το χτίσεις και μετά στο κρεμίσεις, είναι ανθρώπινο κι αυτό. Όλα αυτά που συζητάς είναι τα ίδια που ξεχνάς. Είναι αυτά που τρώνε χρόνο σε γεμίζουνε με φθόνο κι έτσι δύσκολα αγαπάς Μα δεν θα γίνεις μόνο αν Σε Σ' το κόσμο το γελίο που το κάθε τι αστείο μη να το ζεις να να, να, ναι, ναι, ναι, να ναι, ναι, ναι. Ναϊνάνανανανα Τα ναι Μη φοβάσαι την απάτη Μη φοβάσαι το βιωγμό Δεν αποφεύγονται τα λάθη δεν πειράζει Είναι ανθρώπινο αυτό Μη φοβάσαι το παλάτι Ούτε να τρέμεις στο σεισμό Αν είσαι μάγκας να το χτίσεις Και μετά στον κρεμίσεις Είναι ανθρώπινο κι αυτό Εξαιρετικά, γενικότερα όταν ε, έχω καλλιτέχνες Και ερμηνεύομαι στο στούντιο Αισθάνομαι λίγο πολύ μικρός Γιατί όλος ο χώρος γεμίζει με φωνή Και μ' αρέσει ιδιαίτερα Γιατί σε γενικές γραμμές όταν έχω μεγάλα συγκροτήματα Δουλεύουν σε απέναντι στούντιο από εδώ Και δεν ξέρω, είναι κάτι σπάνιο το οποίο το ζω και είναι ιδιαίτερα ωραίο ε, Δύο μηνύματα τα οποία έχουν έρθει ε, Το ένα από τον Γιάννη που γράφει ότι την μουσική δεν μπορεί να τη σκοτώσει κανείς ε, Πάνω στην κουβέντα που είχαμε πριν Και το δεύτερο είναι μια ερώτηση α, που έρχεται από έναν εξίσου συνάδελφό σου Ερμηνευτή καλλιτέχνη, τον Απόσολο Κογουλάκη, τοπικό ε, Εξαιρετικό και Δεν ξέρω εμένα μου αρέσει ιδιαίτερα η δουλειά του Α, Γράφει λοιπόν συγχαρητήρες Ο Δημήτρη ε, Γράφει πηγαία με άποψη Θα ήθελα να σε ρωτήσει ε, Πώς αποδίδεις ε, την κατάσταση αυτή Που περνάμε το τελευταίο καιρό Και να συμπληρώσω εγώ Ο καλλιτέχνης έχει ρόλο σε αυτό ε, Σίγουρα έχει ρόλο ο καλλιτέχνης Σε αυτό και, και την κατάσταση Να μην την περνάγαμε αυτή τη δύσκολη Επειδή πιστεύω ότι θα ζήσουμε δύσκολα χρόνια και, και, το πάω, και το πάω ξέρεις που περισσότερο στο μεγαλύτερο αγαθό που έχει ο άνθρωπος που είναι η, η υγεία του δηλαδή γενικά εμένα με πειράζει αυτό που γίνεται γιατί κάποια στιγμή δεν θα μπορούμε να κλείνουμε ραντεβού με γιατρούς τα ασφαλιστικά μας τα κάποιες ιδιωτικές ασφάλειες που μπορεί να έχουν την να έχουν Τώρα από εδώ και πέρα θα είναι δύσκολο να την κρατήσουν για καλύτερη περίθαλη. Σε εμένα περισσότερο αυτό με απασχολεί. Δηλαδή, γιατί άμα είμαστε γεροί και είμαστε καλά, ε, μπορούμε να δουλέψουμε. Ξέρεις όσο είμαστε, ακόμα όσο κρατάμε και όσο, και, και όσο αντέχουμε. Ε, εγώ είμαι αυτής της άποψης. Εγώ είμαι άνθρωπος που γενικά πιστεύω ότι την βρίσκω την άκρη με τη δουλειά, αρκεί να καλά. Οπότε αυτό με απασχολεί γενικώς. Και αυτό πιστεύω ότι είναι και το μεγαλ Τώρα οι καλλιτέχνες έτσι κι αλλιώς εγώ είμαι υπέρ του πολιτικού τραγουδιού γενικότερα και του κοινωνικού τραγουδιού και αυτό το έχω, το έχω αποδείξει και παλιότερα ε, δεν χρειάστηκε δηλαδή, να βιώσουμε καμία δύσκολη κατάσταση δηλαδή, mm. το δίσκο με τον Γιάννη, τον ας πούμε, τον το Γιάννη Μαρκόπουλο τον παλέψαμε το 2007 βγήκε το 2008 από το 2006 τον παλέβαμε και γενικώς και δίσκο, τον, το δίσκο των παζλ από το 2000 είχε μέσα τέτοιο τραγούδι Ο καλλιτέχνης, ναι, πρέπει να γράφει πολιτικά τραγούδια και να μην ασχολείται μόνο με τον έρωτα ή μόνο... πρέπει να ασχολείται με όλα τα πράγματα. Οπότε, το κοινωνικό τραγούδι δίνει λύση ή αφιπνεί. Ε, σίγουρα κάποιες εποχές ε, αφιπνεί. Αφιπνεί. Λύση... Αφιπνίζει, ναι. Ε, αφιπνίζει. Απλώς ε, λύση μπορεί να δώσει μόνο όταν είναι πολύ εμπνευσμένο και όταν αυτός που το γράφει ξέρει πολλά πράγματα, έχει γνώση, έχει γνώση έχει άποψη τότε μπορεί να δώσει και λύση. Ωραία, ας κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ να ξεκουραστούμε από τον λόγο για το τραγούδι. Ε, έχω επιλέξει ένα κομμάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένα κομμάτι πολυσυλλεκτικό όσον αφορά τις συμμετοχές. Είναι το Έτσι ημέρες περνούν με, τον, με την Μαρία τη, Λου, τη Λούκα και τον Φώτη τον Αδρικόπουλο. Θες να δύο λόγια γι αυτό? Αυτό το τραγούδι ε, γρα έχει γραφτεί εδώ και καιρό. Το θέμα είναι ότι για κάποιες εμφανίσεις που θα κάναμε και δεν ήταν ούτε να μπει ήταν η εμφανίσεις δί, νότο. όχι ήταν η, μια εμφάνιση που έγινε στο, σε ένα μαγαζί στην Αθήνα στο Ψηρή όπου ήταν η, η βραδιά στο τέλος ε, τρομερή δηλαδή έπεσε ξύλο έγινε τα πάντα έγινε μπάχαλο <laughs> ναι, δηλαδή ήταν ένα live που ξεκινήσαμε με τις καλύτερες προϋποθέσεις και στο τέλος μύριζε παρούτη η κατάσταση δηλαδή γίναμε μέσα στο μαγαζί σαλούν Ε, ήτανε για αυτή την εμφάνιση που, που, που, που γράφτηκε το κομμάτι Δηλαδή γραφτηκε, ηχογραφήθηκε Αυτό γράφτηκε ή έχει γραφτεί εδώ και καιρό Απλώς ηχογραφήθηκε για, για αυτή την εμφάνιση Και εκεί είναι ωραία η μαγεία που σου προσφέρει το διαδίκτυο Γιατί στην ουσία εμείς κάναμε ένα τραγούδι Για μία εμφάνιση που θα κάναμε Και αν πήγαινε καλά θα ακολουθούσαν κι άλλες Που δεν ε, είχαμε ας πούμε, το σκοπό να το βγάλουμε σε CD ή σε δίσκο Ήταν κάτι ανάλογο γράψη. με το «Αγάπη ίσως ξέρει» του πορτοκάλουκλου της Αλεξίου που είχε γίνει παλιότερες εποχές. Ναι, κάτι, κάτι, κάτι τέτοιο. Ωραία. Ας το ακούσουμε λοιπόν ναι, και επιστρέφουμε. Ευχαριστώ. Τρέλες που έχω κάνει θυμάμαι και γελάω Σε μέρη που έχω πάει και δεν θα ξαναπάω Αθήνα μαδρή, εμικιαζόμενο σπίτι Και οι τέσσερις τύχοι ακόμα που σπάω Μια σχέση που λείπει μα υπάρχουν οι φίλοι και όταν ξεφεύγω μου ρίχνουν σκαμπύλοι Και να με εδώ στην ίδια ιδέα Στην ίδια δουλειά που κρατάει ως αργά Έτσι οι μέρες περνούν Τα χρόνια κυλάνε στους ίδιους ρυθμούς Όλα πια μεταφράζονται σε αριθμούς Μα κάπου κρύβεται η αγάπη και εσύ την άκου. Ανίγω πατζούγια να δω λίγο φως Αφού τόσα χρόνια ζούσα τυφιός Είχα τα λίγα τους πολλά Να βγάλω λεφτά με λίγη δουλειά Και τώρα στην κρίση χαθήκαμε όλα Τρώω τα χόρτα σαν να είναι μπριζόλα Από την αγάπη χορεύω σε πάρτι Και κάνω ταξίδια μόνο μέσα από το χάρτι Έτσι παίρνουν, Τα χρόνια κιλά Εξαιρετικό κομμάτι, το... όπως ο Θοδωρής, αγαπά το ταγκώ, εγώ αγαπώ αυτό. Οπότε α, Να σου ανοίξω και μικρόφωνο, γιατί δεν είναι δίκιο να μιλάω μόνος σου. <Συκλίδι> βλέπω τώρα στην εικόνα, στο βίντεο κλπ, το τροχόσπιτο. Mm. Είναι mm. λατρεία το τροχόσπιτο. Όπως είναι και το κομμάτι το τροχόσπιτο, λατρεία, έχω ένα φιλεράκι το οποίο γίνεται σήμερα, ακούγεται ότι θα είναι ο Δημήτρης Καρνάς, να παίξει το τροχόσπιτο, να πούμε το τροχόσπιτο. Είναι καταπληκτικό κομμάτι και μόνο σαν την ιδέα ότι αυτό το ένα τροχόσπιτο αρκεί και δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Αυτό πως ήρθε, έμπνευσε, τι, ήταν... Είναι μάλλον η αλήθεια, είναι... Δεν ξέρω. Βασικά, το μόνο που μπορώ να εξηγήσω είναι κάποια βιώματα που είχα επειδή πηγαίναμε όταν ήμουν πολύ μικρός, με έπαιρνω μου και πηγαίναμε με ταυτοκίνητο πάρα πάρα πολύ στο εξωτερικό Έτσι, με ένα αυτό και νά, μπορεί αυτό το βήμα να ήταν το, όλο το κόλπο του τροχόσπιου. Συνεχίζω από την ερώτηση. Πώ γράφει, Δηλαδή, κάθεσαι Λες ήρθε η ώρα να γράψω, κάθεσε και πεδέυσε μέχρι να βγει κάτι ή στα καλά του καθούμε Έχεις α πούμε, μια ιδέα και την υλοποίησε εκείνη τη στιγμή. Άλλε μπορεί να σκεφτώ κάτι στον δρόμο ή την ώρα που δικάω, ε, και, να, και να πάω σπίτι α πούμε και να να το, να το Ε, άλλες φορές μπορεί να πάρω απλώς την κιθάρα και να βγει κάτι μέσα σε δέκα λεπτά. Δηλαδή ένα τέτοιο τραγούδι δεν το έχω μια μέρα δροσερή. Ας πούμε το έχω μια μέρα δροσερή ήταν πάρα πάρα πολύ γρήγο. Καθίσαμε δηλαδή με το Φώτι και παίξαμε απλώς. Δέκα λεπτά. Ε, πιέζεσαι στο να μπεις στη διαδικασία να γράψεις. Ε, Όταν έχω, Όταν έχω πολύ δουλειά με άλλα πράγματα, με άλλες δουλειές που κάνω για να επιβιώσουμε πιέζουμε να πάρω την κυθαρά άλλες φορές τον έχω περισσότερο χρόνο δεν πιέζουμε. Ωραία, μια σκετοέθεση το θέμα ναι. έτσι λίγο για να ε, δώσουμε μια πιο ρεαλιστική μαρτιά της έννοιας του ερμηνευτή, του καλλιτέχνη του θεάματος, ναι. είναι μέσω βιοπορισμού ε, ό, Όχι, ε, μπορεί να γίνει Ε, μέσω βιοπορισμού εάν αυτό δουλευτεί όχι τόσο ονειρικά ε, όσο φαντάζει το κόσμο στον καλλιτέχνη όταν ε, δουλεύεις στο όνομά σου ή το συγκρότημά σου ή γενικότερα το, τη φύρμα, το brand name που λένε κάποιοι <χει> που εκπροσωπείς θα μπορούσε να Ωραία, βρήκαμε ποιο είναι Λοιπόν, ε, θα, μπορούσε, θα, θα μπορούσες ε, Ξέρεις, δηλαδή να επενδύεις Στη δουλειά σου Αυτό το πράγμα γίνεται σαν να έχεις ανοίξει ένα μαγαζί δηλαδή, Ανοίγοντας ένα ανέκδοτο. μαγαζί ε? Ισχύει το ανέκδοτο δηλαδή που λένε Ποια είναι διαφορά του μουσικού και μιας πίτσας Ότι πίτσα μπορεί να τα είσαι με οικογένειας Μουσικός όχι <laughs> <laughs> Κοίταξε ε, ε, εάν, εάν δουλέψεις Εάν δουλέψεις και επενδύσεις πάνω στον όνομά σου, ίσως σε κάποια χρόνια ε, να μπορείς από αυτό να βιοπορίζεσαι. Απλώς θέλει δουλειά. Και δυστυχώς επειδή σου είπα έχω το στούντιο και βλέπω πολύ κόσμο, πολλές μπάντες, δεν το έχουν σε μυαλό τους έτσι. Εγώ τους έχω πει ότι, γενικά τους το λέω, ότι είναι ένα μαγάζι. Ανοίγουμε ένα μαγάζι. Και θέλει υπομονή. Θέλει υπομονή. Μία, ε, τον πρώτο χρόνο θα είμαστε μία ή άλλη. Το δεύτερο κάπως μπορεί να μπούμε λίγο μέσα λίγο, Ξέρεις όλο αυτό πρέπει να έχεις υπομονή Ωραία. Οι ε... τρύπες γράφανε Συγγνώμη σε τι έκοψα Οι τρύπες γράφανε σε ένα δίσκο τους Μετάξει ο Βαρύου Καστίου Τα πρώτα 10 χρόνια είναι δύσκολα ε, Η αλήθεια είναι ότι αν έχεις επιβιώσει 10 χρόνια δεν έχεις κάτι να φοβάσαι Ναι αυτό Ωραία. Ε, αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω το εξής Έχω έτοιμο φορτωμένο να το τροχώσει από μπροστά ναι. Είναι κάτι το οποίο όμως μπορούμε να το προσπεράσουμε Από την ψηφιακή αναπαραγωγή Και να πάμε στην κιθάρα που έχεις μπροστά σου ή όχι Μπορούμε, μπορούμε Μπορούμε, μπορούμε, αλλά... μπορούμε να το παίξουμε έναν άλλο τρόπο έτσι γράφτηκε Ακόμα καλύτερα ξύντα Δεν παίζουν για να Σαράντα το χαμό σπίτο και άλλα εκατό το κινητό. Κάτι πληρωμένα θύλικα Κάτι για τσιγάρα, κάτι για ποτά. Αντέκα να στοιχεί, και ότι δεν μου φτάσει βέρεσε. Θέλω να πάρω ένα τροχοσπίτο Να φύγω μακριά από εδώ Να ταξιδέψω και να ονειρευτώ μακριά από αυτό το πανικό Όλα έχουν ένα τέλος μια αρχή Όλα τώρα στη μισή τιμή Πάρε απ' το σπίτι ό,τι θες το'χα αποφασίσει από χθες κάτι στη δουλειά μου πάει στραβά κάτι ψυχοσωματικά βρήκα τρόπο να ξεφύγω στο χαπί. χρειάζεται η ζωή μου αλλαγή θέλω να πάρω ένα τροχό να φύγω μακριά από εδώ. Να ταξίδια και να ονει αυτό. Μάκρι από το πανικό. Ωραία, πάει και αυτό. Ε, για τη συνέχεια. Έχει κάτι σα καρδιά το οποίο προχωράει. Ε, και... Φτάνω σε αυτήν την ερώτηση γιατί μας χωρίζουν και 10 λεπτά το τέλος. Ε, πέρασε η ώρα γρήγορα. Ε, πέρασε, αυτό είναι αλήθεια, ναι. Και άλλο ένα πράγμα που ήθελα να σε ρωτήσω είναι ε, αν εμφανίζεσαι κάπου σταθερά αυτή την περίοδο ή τι έχεις προγραμματισμένο για τη συνέχεια. Λοιπόν, ε, στις 24 του μήνα ε, κάνουμε μια βραδιά στην Αρχιεκτονική, στο Κάζι. Είπαμε καταρχήν ότι αύριο παίζουμε τους Mono και τους αντίπερα όχθη στο Stone Bar εδώ στην Πάτρα. Τώρα στις 24 πέζουμε στην αρχιτεκτονική μαζί με τους Αντίπερα Όχθη και ένα συγκρότημα με, με αγγλικό στίχο τους Του Στραπ όπου συμμετέχουν στην βραδιά ο Φώτης Ανδρικόπουλος, ο Νικήτας ο Κλίντ και, <coughs> και ο Γιάννης ο Σπύρο. και στις 28 παίζουμε στο Αυρό του Νότου στο κλαμπ μαζί με τους Αντίπερα Όχθη τον Γκωτιέ πάλι με ξένο στίχο και γκέστη στην η Κατερίνα Παπουτσάκη και η Έλληνα Εδέλι αυτά έχουμε σκαριά τώρα δισκογραφικά έχω έτοιμο ένα δίσκο που ο μόνος λόγος που δεν βγαίνει είναι γιατί πρέπει να κλείσουν να κλείσει τον κύκλο του η Να σε ρωτήσω θα επιλέξεις την ίδια λίστα του βινηλίου Ναι ναι όπως, όπως και δίποτε, ειδικά για, το επόμενο, για τον επόμενο δίσκο ε, πρέ, πρέπει δηλαδή Αυτός θα μπορούσε και να μην βγει σε βινήλιο. Yeah. Ο επόμενος πρέπει. Δηλαδή είναι μαζί με ένα συγκρότημα που, που δεν το ανακάλυψαν οι χαζοί οι Έλληνες παραγωγοί και το ανακάλυψαν οι αυστριακοί δισκογραφείς στην Αυστρία. Είναι Έλληνες, λέγονται πλέον «Scal είναι ex-defilé de, de sums. Παίζουν «Fall Country» ε, με αγγλικό στίχο η μόνη ελληνική έτσι, ελληνική παραγωγή που έχει γίνει με αυτό το συγκρότημα είναι ένα κομμάτι που τραγουδάει το Μεριδιάνα, ο Χάρης ο Κατσιμίχας και έχουμε κάνει ένα δίσκο με αυτά τα παιδιά, δικά μου τραγούδια με την δικιά τους ενωχιστρωτική παρέμβαση και σε παραγωγή Κώστας Τεργίου, ενός νέου παραγωγού γενικότερα είμαστε φιλαράκια όλοι και έχουμε δουλέψει πολύ αυτό το υλικό είναι αρκετά σκοτεινός δίσκος όπου πρέπει να βγει σε βινήλιο. Και μάλιστα 180 γραμμάριων, όχι 136 που είναι αυτός. <laughs> <laughs> ωραία, ωραία. Ακούσαμε και το τεχνικό λοιπόν. Yeah. Ε, συνεχίζουμε με ένα κομμάτι, ε, που λέγεται όλα τα φάρμακα έχουν βγει, σε ένα μίξ του Νικήτα του Κλίντ. <laughs> <laughs> <laughs> ναι, ναι, το φίλο του Νικήτα. άλλη θα μείνουν Όλα τα φάρμακα έχουν βγει Απλώς να μας τα δίνουν Και αν με ρωτάς, τι θέλω εγώ Διχοσμόνο, να κάνω ένα μαγικό και να κρυφτώ μέσα στο χρόνο. Όσοι έχουν τη ζωή τους ομαλά, πιο γρήγορα Τι, να την κάνεις την όξα τα λεφτά, αυτά δούντα και μας κοιτούν. Tás korpesztő ta Που τρέγω δε με ακόμη Πως mm -hmm. έχουν πάρει τη ζωή του σοβαρά Ποιο η ώρα κάνω. Mm -hmm. Όσο αξίζει η δόξα τα λεφτά, Αυτά ψυχή δε mm -hmm. Και μας κοιτούν δέχομαι Λοιπόν, και όσο σβήνει το τραγούδι, ήρθε η ώρα να χαιρετήσουμε και εμείς σιγά-σιγά, γιατί παραδείδουμε σκητάλια ραδιοφωνική στην ΣΥΙΣΗ την ΠΕΝΑ με τις indie επιλογές της. Ε, δημήτρη, Θόδωρε, ε, Θόδωρε, αρχικά θό θέλω να σε ευχαριστήσω ιδιαίτερα που κράτησες στον χρόνο της καθυστέρησής μας στον αέρα. Δευταίο, η Τσικνοπέμνη, εγώ τα είπα για στον αέρα αυτά. Δηλαδή, η <laughs> Τσικνοπέμνη πράγμα. Λοιπόν, ε... Ωραία ωραία θα περάσουμε <laughs> Ο <laughs> Δημήτρης ο Καράς Ο οποίος μας έκανε τη τιμή και ήρθε εδώ Στο στούντιο 3 του ραδιοφώνου του Βλέπω Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Εγώ δικιά μου τη μύτα μου σας γνώρισα. Και Ευχαριστούμε Και κάπως έτσι νομίζω ήρθε η ώρα να κλείσουμε ε... Αυτή τη φορά μάλλον είμαι εγώ <laughs> <laughs> έχουμε Είμαστε τέσσερα <laughs> άνθρωποι στο στούντιο Και τα κινητά παραπονιόνται Και όλο κάτι ακούγεται Δεν ξέρω να περνάει έξω και σε εσάς Οπότε κοιταγόμαστε στα μάτια όταν συμβαίνει αυτό ε, Λοιπόν, 3 λεπτά, τέσσερα για το τέλος, ε, θα ήθελες να κλείσουμε ένα κομμάτι Φυσικά Λοιπόν, θα παίξουμε τη στρογγυλή φωτιά ε, Που την έχουμε πει μαζί με ένα τάστα Συγχώρεσέ με, συγχώρεσέ με. Ε, Να υπενθυμίσουμε ότι αύριο Στο στον Bar Οι πόρτες είπαν να ανοίγουν 9 είπε, 9, ο 9 είπε ο Βασίλης 9. Ο Βασίλης tá θα ξέρει Μόνο Style <laughs> Κάτι θα ξέρει ο Βασίλης για να το λέει λοιπόν. Ε, Είχα βάλει ήδη την στρογγυλή φωτιά Να την παίξουμε σε περίπτωση που δεν έφτανε ο χρόνος Αλλά εφόσον την ερμηνεύεις θα επιλέξω κάτι άλλο για τη συνέχεια α, Σας χαιρετώ Να είστε καλά ε, Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Καρά που ήταν εδώ Και όλους όσους περάσετε. Ευχαριστώ. Με στις αγάπη σου τον παγωμένο δρόμο Κλίστραω πέφτω και χάνω ό,τι έχω Γιατί ερωτεύτηκα το λίγο στο σου χρόνο και αυτό το λίγο που μου δίνεις δεν αντέχω. Κάνω ταξίδια με υπτάμενα πατίνια. Ψάχνω να βρω στον ουρανό τις απάντησεις. Θυμάμαι μου πες μέσα την κρίνια. Αν νοιάσω λίγο με τον ήλιο θα γυρίσει. Φίλος μου έχει γίνει πια ο ήλιος Το καλοπιάνο να μου δώσει λίγη λάμψη Μα αν πιο κοντά του θα με κάψει Κι αν μα διαχέρια φύγω εσένα θα πειράξει Είμαι λοιπόν σε μια φάση αυτοθυσίας Για τις αγάπης σου τα ανόητα τερετήπια. Και έχω με σένα ναι την ίδια απορία. Πόσο αξίζει για το φύγεμα Να γύρι πια στα χέρια σου κόντα δροσιά, λιτιά; Γιατί έχει ψηλά η στρογγυλή φωτιά; με okay, αργά. Να γυρίσω πια στα χέρια σου κοντά, δροσιά, γλυκιά. Γιατί εκεί ψηλά η στρογγύλη φωτιά με okay, καίει αργά. Κι αναρωτιέμαι αν αυτή η ζωή Θα γίνει κάποια μέρα καλύτερη Μετά από ένα τσακομό με τη γυναίκα μου Ήμπίζω κάποτε να γίνει καλύτερη Ξαπλώνω στο κρεβάτι την κορμάρα μου Κι να σου λέω αυτή τη στιγμή Η καλύτερη Στη μία, θα κοιμηθεί. Για να στρώσει τη Καλύτερη. Εγώ θα κάνω ησυχία για αυτήν για να υπάρξει μια σχέση.